Ναι, Γεια. Για. Το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν το λε. Κοιτάξτε, κύριε Μαστάλτε. Όπα, τι έγινε, μπλέξκαν οι γραμμέ. Μα παρακολουθούν όλου, μπλέχτηκαν και οι γραμμέ. Τι διάλογο. Τίποτα, αγαπητέ. Ναι, επικοινωνιακό επιτελείο Σαμαρά, αν μακούτε, ακούτε. Ναι, αν μακούτε ακούτε, στείλτε τον κύριο Υπουργείο Εξωτερικών. Ελληνοφρένεια εδώ. Μα... Ελληνοφρένεια εδώ. Κοιτάξτε, μακούτε. Φαίλο, Φαήλο, Τι γραμμέ οι γραμμέ μα. Ναι, over, over, ντουρούτι. Ναι. Μια διευκρίνηση ρε ναι. Καταδικάζεται ο Τσοχατζό προς ότι τα λεφτά είναι κλεμμένα Υποθετικά Ποια είναι η απόφαση Η δικηγόροι που είναι καμία έξι ταριά Από τα κλεμμένα δεν θα πληρωθούν δεν είναι συνένοχοι Έχεις μια βάση αλλά Ρε παιδί μου μπορεί να έχει κάνει κομπόδεμα η Βίκη Θυμάμαι η Βίκη ήταν λίγο σφιχτή στα οικονομικά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 Με αλφάδι το βάζει κάθε φορά. δύσκολες εποχές τώρα, υπάρχει ανεργία. Δύσκολε εποχέ βάζει μαλλι στη δύσκολη εποχή. Στη δύσκολη εποχή το κάνεις ναι, ναι, λίγο πιο ωραίο. Να φαίνεται και πιο φυσικό τουλάχιστον. Ναι. Και προσθετική έκανε και το βάφι ε, έλεος πια, δηλαδή. Τόσο βάψιμο ούτε το πια. Χρόνια μα, πολλά και τα τρία χρόνια μνημόνιο. Θα χαιρόμαστε τον Αττέα, τον Λοβέρδο, για τη ρίξη και την ανατροπή και ελευθεριά στον Άκη και τη μπήκη τη Άματη. Να είστε καλά. Έτσι, πασό και τα μυαλά στα κάκελα. Όχι, ρε Αδρέα. Ο, ο Παπανδρέου μέσα μα. Ο Παπανδρέου μέσα μα, έτσι με το σακύριο στην πια πλάτη που λέει και ο Φίμινο. Βουτήξτε, γίνετε ανήθικοι. Εξαθλειώστε, ο Αντρέα Ζή. Τα πεινάσατε που να σου το πω. Τώρα θα απολυθούν 15.000 δημόσιοι πάλι, που εν είναι πελάτες μας σε στο ταξί, και στα πηγά μαγαζιά και θα σου Θα αυξηθεί η ή θα μειωθεί ή θα μειώθεί. Σα αυτού θα αυξηθεί ο ελεύθερο χρόνο, να ζήσουν τη ζωή του, επιτέλου. η Σήμερα. Είναι... Ζήστε, ζήστε. Αποληθείτε για να ζήσετε. Μάλιστα, με την υπογραφή τη Δημάρ. Αλλά το θέμα είναι εμεί που είμαστε ελεύθερο επαγγελματίε, ο βλαδή ο περιπράστιο. Θα ψηθεί η δουλειά μα ή θα μειωθεί. Δεν έχει αυτό σημασία. Σημασία έχει να αυξηθεί ο ελεύθερο χρόνο να χαρίσει με την οικογένειά σου, την άνοιξη, το καλοκαίρι, το πάσο. Άσχα. Πού είμαστε ρε φίλε, στου χείπηδε, την Ή... εποχή των λουλουδιών και τα παιδιά, η Χούντα Σαμαράου το οποίο μοιάζει. Φίλε, πολύ βλαγοπούλε, βλέπε μικρό σου έτσι. Ακόμα βλέπω. Μπρο. Ναι, ο κύριο Σάκη. Ποιο είμαι, Ωσάκη. Ο Σάκη, δε Σάκ. Ναι, ο Σάκης. Έλα, ποιο είναι, ναι. Έλα, Σάκη, τι έγινε. Όχι, ο Σάκη, μία λέξη. Τι μου ήθελε, Σάκη, ναι, ναι, αμσάκ, the same.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 Ê, δεν είναι Μοσάκη, τώρα τι θε να σου δείξει το αυτό, τα... να ορίσει το Τώρα σου φαίνομαι Σασάκη. Όχι. Λέει, λέει, ποιε είσαι. Εγώ είμαι, παιδι Μοσάκη. Όχι, oh, δεν είναι Σασάκη. Άντε τώρα. Θε να σου δείξω το σημάδι στο γλουτό, Μήπω με θυμηθεί. Έλα, <laughs> λέει, ναι, ποιε είσαι. Ο Σάκη, παιδί μου. Ε, ο Σάκη με το σημάδι στο γλουτό που με είχε κάψει εκεί με μια καυτερή πιπεριά και την ώρα που με έγκυγε, μου φώναζε πιπεριγιά και χαρά σου βρε πατριώτη. Εγώ είμαι. Ο πατριώτη, ο Σασάκη. <laughs> Συμβληθήκαμε, τι έγινε, με βρήκες, ταυτοποίηση Δεν σ' άκουσα Έχουμε ταυτοποίηση, τι γίνεται, με βρήκες Όχι, όχι, δεν σε βρήκα Α, Ε, ψάξε με λίγο Μη σταμάτα, γαργαλιά με, έλα, πού ψάχνεις κι εσύ <laughs> Ανέμα, λέ Έλα, έλα, το λέ, σου φτάνε το σημάδι στο γλιτό, ήθελες να βάλεις και χέρι Δράκε <χει> Το άκουσες, προφανώς από το άκουσα προφυλακή για το Στην και πήγε, λέει η μητέρα δύο και είπε στον ιδιοκτήτη του κτήματος Ας πούμε, μου έφαγε στα παιδιά. Έτσι. Διά, ο, οι α, παιδιες, τρώνε, δεν μάνες. Δηλαδή, η μάνα του δεν είναι παιδί, παιδί μου, είναι ξένος Τι να Αν έρθουν εδώ, θα τι μαζέψουμε. Θα καταρχήν. Ή θα τι πυροβολήσουν. Τι να πούνε μου έφαγε στα παιδιά, είναι παιδιά αυτά. είναι είναι μαύροι δεν είναι παιδιά. Είναι ε, Άρα, το... Δεν τα λε παιδιά. Το... Πεδί είναι ο Έλληνα, ο Επιστάτη, ο Βαρβάτο. Που άμα του την πούνε, καθαρίζει και με την καραμπίνα, λάχη. Για πλωστή φορά ακούσαμε ότι θα βγούμε από την κρίση και ότι θα έχουμε θετικού ρυθμού ανάπτυξη. Ναι, ναι, ναι. Ξέρουν δεν πρόκειται να βγούμε, αλλά το κάνουν για να κερδίσουν χρόνο. Γιατί τι έχουν να κερδίσουν, Τι είναι αυτά που λε, σταμάτα. Ναι, Τι έχουν να κερδίσουν, Να πάρει ο Μπόμπολα χρονιά μια άλλη εταιρεία, Να πάρει ο Σάλλα χρονιά μια άλλη τράπεζα. Τι έχουν να, έχουν να κερδίσουν κάτι. Ναι, γεια σας. γεια σας Σας έχω καλέσει εκ μέρους της εταιρείας για το σταθερό σας τηλέφωνο Παρακαλώ, πείτε μου ε, Πήρα να ενημερώσω ότι πλέον καταργήσαμε τις υψηλές χρεώσεις Δόξα το Θεό Είχα λυσάξει να πληρώνω ακριβές χρεώσεις Είστε ήδη στη στις...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 Το ξέρω. Σα τα δίνω στην ώρα σα τουλάχιστον. Προσπαθούμε. Α. Μάλιστα. Τι να κάνει και εσύ, κοπέλα μου. Κι. Σταξ. Απλά παίρνουνε, φωνάζουν, έχετε κι εσεί δίκιο. Απλά κι εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μπορεί και εσύ δίκιο έχει. Με 200 ευρώ που σα δίνουνε, 200 δεν δίνουν, είναι Ακριβώς. Ακριβώ. Το ξέρω. Με 200 ευρώ που σα δίνουνε, καλά κάνει και εσύ, Ακριβώς. κοπέλα μου. Τι να σου πω. Και μου παίρνει τηλέφωνο συνδρομητέ και πολλοί είναι. Εγώ στη θέση μου με δύο καρτοστάρικα θα να φίλου και συγγενεί στην Αμερική. Για σ' Αποστολή yeah. βγήκε ο Μητροπολίτη Σεραφίν και κατήγγειλε την Χρυσή Αυγή ότι είναι παγανιστέ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 Εσύ, τι κάνει, καλά, καλά εσύ. εσύ. το άτομο είναι πολύ μπροστά, Ρε. Έχουμε μόνο πιο επάγγελμα <στά> αυτό, αυτέ τι εποχέ έχει άνθιση. Άνθηση, άνθηση, άνθηση. Ο Αλθοπόλη, άνοιξη έχουμε. Χαρείτε την άνοιξη. Βάλτε βραχιολάκια, βάλτε στεφάνια, ε. κολιέ με λουλούδια. Ε. Έχουμε άνθηση. Κάντε όλοι τι αδερφέ να τρελαθούν οι χρυσαυγίτε. Να μα δουν όλου λούγκρε να, να γυρίσει το μάτι του. Να μην ξέρουν σε τι κοινωνία ζούνε. Ακούστε. Βγείτε την τουλάπα, σύντροφοι. Βγείτε όλοι από την τουλάπα. Είμαστε όλοι Πακιστανοί και αδερφέ. Θα μα καفي ή να μιλήσουμε. A, συγgomy, nie? Λοιπόν, δεν μπορεί σου λέει να είναι όλοι χριστιανοί. Άρα θα κάνω κι εγώ ένα κέντρο αποτέφρωση. Μάτι που με τι υπογραφέ του ή μου δεν το σκέφτηκε. Εγώ λέω στάνταρτ. Για τον μπάγκαλο λε τώρα, ε. Για τον μπάγκαλο ναι, λέω, ναι. ρε πιπλέ. Συμπέρασμα, τα ρουσφέτια συνεχίζονται. Ε, βέβαια. που ε, βόλεψε όσο ήταν υπουργό, αντιπρόεδρο και βουλευτή. Τώρα που έχουν γεράσει γιατί νέο δεν τον ψηφίζει. Τώρα που έχουν γεράσει, του τιμάτε και στα στερνά. Α, Εδώ α, είμαστε. Α, ελάτε σε μένα να σα κάνουν το ορουσφετάκι <laughs> τη ζωή σα. <laughs> τη ζωή σα, του θανατού τέλο πάντων, τραβάτε στον Δεν να με... Δε που σα έκαψει ζωντανούς θα σας κάψει και νεκρούς Θυμάσαι πριν 6-7 χρόνια που μιλάγανε για, την ε... για τη γενιά των 700 ευρώ Παλιά ναι. Τώρα η γενιά των 700 ευρώ είναι οι παππούδες Όχι okay. Άλλον 700 ευρώ δεν παίρνει Παίρνετε. και είναι υψηλό μισθοί Βέβαια είναι πλούσιος 740 με το πικουρικό α... 740 δεν έχει πάρει άνθρωπος Πες Κάτω πόνο... από 60 άνθρωπος 740 δεν τα βλέπει Τα 40, έτσι και τα δύο, η κάνει Λοιπόν, πε αυτόν τον κύριο Υπουργό Εργασία Βούτσι, Προύτσι. Υπουργό Ενεργεία, μπορεί να το πει, δεν απαραξηγηθεί κανεί. Υπουργό Ενεργεία, Ναι, ακριβώ ότι πολύ ωραία πέρασες στη Μανολάδα. Αλλά σκεφτούν και κάποιοι άλλοι ότι αύριο θα παίρνουν το μισό ημερομίστιο τη Μανολάδο.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 Μα χρεώνουν τώρα για να μα τα πάρουν και να γίνουμε υπάλληλοι.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 Μου θύμισε τον Αβραμόπουλο. που λέει: Άλλο αν θα πάρουμε 8 εκατομμύρια εμβόλιο ή τα έναν ή 8 εκατομμύρια εμβόλια, άλλο αν θα τα κάνουμε. Ότι τα πήραμε, τα πήραμε πάντω. Να σου πω, έχεις κανα... έχει τώρα τίποτα να μου πεις για τον Κουβέλι. Τι να σου πω, Ότι τον εμπιστεύουμε Ε, αυτό ακριβώ. Ναι, Ότι είναι σοβαρό, Ναι, και είπε όχι. Συνεπεί, αριστερό. Έχω, Έχω να πω πολλέ μακριέ. Να σου πω, Εδώ παρουσιάστηκε ένα ντοκιμαντέρ στι τηλεοράσει, τη Οναντέρα συγκεκριμένα, τη action 8.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 να πω, σου. έλα μου έλα φίλος Είδα τα αποτελέσματα των εκλογών και τρελάθηκαν των φθηνικό. Μην μείσει κανένα μάλλον στο κειρικά και ξαναπεί ότι φθανταν κολόγια φτάσει η δεξιού και πένα τα... και αυτά. Ή ψηφίσει αν δεν θα πούσαμε μ... φοιτητέ. Εντάξει φιλία και τα θέματα όμω πέρα περάσει και δυσκολία ο άνθρωπο. Ο άνθρωπο, ο, πάνε... ο Αχαίρευο τέλο πάνω το ζώο φοιτητή, αν θέλω πάνω αυτό. <ε>... Να παρακάτω πεθάνε οι συνθητέ του από το μαγιά. Εγώ περίμενα φοιτητέ ώρα να του κίσουν και βγάζουνε 40% βάπ και 27% πασότ. Τι μάθετε στην αυτού! Κανένα έλεγω για του φοιτητέ μα από Συγγνώμη, η φοιτητή όσα είναι σοφή. Κάτι ξέρουν τα παιδιά. Μήπω λέμε εμεί μακριέ στο καιρό Μήπω αυτοί ξέρουν καλύτερα τελικά. Μήπω η ΔAP είναι το μέλλον. Άσε μα ραμπόσολε, άσε μα ραμπόσολε. Άσε φίλοι, να τα εξετάσουμε όλα. Μπορεί εμεί να λέμε μακριέ αριστερά, τώρα και βαβαριέ. Τι είδαμε με την αριστερά τόσα χρόνια, λέμε, λέμε, λέμε. Θα είχαμε βολευτεί. Λοιπόν, ΔAP. Τι να σου πω, σου, σου φαίνομαι λίγο μαλάκα. Τι να κάνω, ε, σκέψου. Δε, δε, και, τα δε, λέω δε, αυτά, και τα λέω αυτά χωρίς να φοράω άσπρο με γαλάζι ο που Πουκάμισο. Τα λέω αυτά, ξέρω ξεροσφύρι. Πού να πάω δε. και Μύκονο, κατάλαβες. Είναι τους φετάριαξαν σχεδιτικές αισθίες και ψηφίζουν εντάπια να πάνε στη Μύκονο. Τόσο ζώα είναι, άστα, άστα.